όχι από τη φάση που ήμασταν 12 με 2. <ΣΣΣΣ> Τώρα βρήκα λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που έρχεται στη Γιάυκα. <ΣΣ> μια εκπομπή που έχει σημαντική νέα των γεγονότων της εξάρτησης στη χειλή. Βγήσαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Να θυμίσουμε πω η επικοινωνία με το στούντιο γίνεται μέσω της εφραμμογής Wire. Αν έχετε ολογασμό στο λογαριασμό Wire. Τότε μπορείτε να μα στείλετε ένα μήνυμα, ένα αίτημα δηλαδή, και εμεί θα μιλήσουμε μαζί σα στον αέρα. Ασφαλώ ο άλλο τρόπο είναι να στείλετε το μήνυμά σα στο ράδιο τη ρεζίμ, δηλαδή τα επικοινωνία. θα διαβάσουμε το μήνυμά σα στον αέρα ή απλά θα σα δώσουμε χαιρετίζω μετά όπω θέλετε. Που η σημερινή εκπομπή, όπως είπαμε, θα έχει θεματική γεγόνατα που οδήγησαν στην εξέργεια τη Chile. Είναι βασισμένη αυτή η θεματική σε κείμενο το οποίο έχει επιμεληθεί, έχει μεταφράσει συντρόψα το έστειλε στο ράδι τη Regim και συμμετέχει στο ραδιόφωνο με αυτό το τρόπο τέλο πάντων. διαβάσουμε λοιπόν τι μετάφραση, στο κείμενο και βεβαίω θα διαβάσουμε και τα σχόλιά σα. Τι άλλο θέλετε στον αέρα Και κάπως έτσι θα κυλήσει όλη η ακουβή σχεδόν Το κείμενο, το αυθεντικό κείμενο Το original δηλαδή Το αγγλόφωνο κείμενο Το βρείτε στην ιστοσελίδα Roarmark.org Επαναλαμβάνω Roarmark.org Ωστόσο, όπω είπαμε, μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σα μέσω email ή να μιλήσουμε ζωντανά την εκπομπή μετά το τέλο τη ανάγνωση τη μεταφραστική αυτή δουλειά που έκανε η να μιλησουμε ζωντανα την εκπομπη μετα το τελο τη αναγνωση τη μεταφραστικη αυτη δουλεια που εκανε η και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό που θα ακουστούν. Θέλω να θυμίσω άλλη μια φορά ότι η επικοινωνία για live κουβέντα στον αέρα είναι μέσω τη εφαρμογή Wire, με μετάβληου. Ψάχνετε να βρείτε το λογαριασμό της εκπομπή, που βρείτε στη γεύχα, με ελληνικά. Σκάντε έτοιμα, μιλάμε στον αέρα. That's it. Να ζητήσουμε προκαταβολικά συγγνώμη για όποια λάθη μπορεί να γίνουνε, καθώ ο ήχο και η επιμέλεια τη όλη ιστορία του είναι αλλά και η ανάγνωση θα γίνει από εμένα. Οπότε, λογικό να γίνουνε κάποια λάθη. Οπότε, από τώρα, έτσι ζητάμε κατανόηση, ρε παιδιά την όποια ταλαιπωρία σου η είσαι κούραση. Κάσε. I do you must say, eh? Lipon. Ας ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν την ενημέρωση ε, από αυτό το κείμενο το μεταφρασμένο από τη συντρόφησα μας που είναι και συμμετέχει μαζί μας στο ραδιόφωνο. Να πω πως ε, παρόμοιες ε, συμμετοχές είτε ενεργά είτε με όποιο τρόπο θέλετε ας πούμε, είναι ευφρόσδεκτες και μπορείτε να τις ε, γνωστοποιείτε στις διαθέσεις αυτές στο email ε, του radio.g σω να δημιουργηθούν και συναντήσει για μια συνεργασία, συνεργασία, δεν βρίσκω άλλη λέξη, καταλάβετε τι θέλω να πω, δηλαδή συμμετοχία, α Αυτά είναι όμω πιο μελλοντικά. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την ενημέρωση με τίτλο Οι χειριανοί στέκονται ατρόμητοι, και ατρόμητε θα προσθέτα απέναντι στον πρόσωπο τη καταστολή. Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στι 24 Οκτωβρίου, ωστόσο λίγα έχουν αλλάξει από τότε, 10 μέρε σχεδόν μετά, ε, και είπαμε ευθύς αμέσω να αρχίσουμε να διαβάζουμε πέντε βράγματα. Αυτό που ξεκίνησε ως μαθητική διαμαρτυρία κατά των αυξήσεων στα κόμμιστα των εισιτήριων μετατράπηκε σε μια ευραίως υποστηριζόμενη αστική εξέργηση ενάντια στο απολυταρχικό νεοφιλελεύθερο πολιτικό καθεστώς του Προέδρου Μινέρα. Για άλλη μια φορά οι χιλιανοί μαθητές άνοιξαν τους ασκούστε όλου για ένα πληθυσμό εξαντλημένο και υποχρεωμένο. Έπειτα από δεκαετίες νέων φιλελεύθερων πολιτικών, ό,τι άρχισε πριν από λιγότερο μια εβδομάδα τότε, 24 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω είναι δημοσιευμένο το κείμενο, το αγγλικό, ω μια εκστρατεία εναντίωση στην πληρωμή των κομίστρων, πραγματοποιούμενη από του πολυάριθμου πολιτικοποιημένου βαθές Λυκείου του Σαδιάγο, κατέληξε σε τίποτα λιγότερο από μια αστική εξέργηση που εξαπλώνται ρακδαία σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πρόεδρος Σεβαστιάν Πινέρα πάντησε με βία, Προσφεύγοντας σε διάφορα επίπεδα καταστολής που θυμίζουν τη βάναυση τη του Πινοσέτ, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 1973 έως το 1990. Όταν οι μαθητές Λυκείου ξεκίνησαν μαζικά να ανεβαίνουν πάνω στις περιστρεφόμενες θήριες των σταθμών, ως απάντηση στη μικρή αύξηση στα εισιτήρια των ΟΟΜΟΥ, που στις 6 Οκτωβρίου, Πολλοί αναρωτήθηκαν για τα κίνητρά τους, γιατί τελικά οι μαθητικές κάρτες για τα μουμού θα εξαιρούνταν της αύξησης. Ο πρόεδρος Πιμιέρα και άλλοι δημοσιογράφοι ενθάρρυνταν αυτή τη δυσπιστία, αναφερόμενοι σε εκείνους που δεν χτυπούσαν εισιτήριο ως 'παραβάτες', εισαγωγικά λέξη, και κατηγορώντας τους πως το μόνο που θέλουν είναι να αποκοινήσουν το χάος. Ωστόσο, αυτή η κατηγορία αποτυχάνει να προσμετρηθεί στη μακρά ιστορία που έχουν οι χιλιανοί μεθυντές, ώστε να μάχες για αιτίες που δεν τους επηρεάζουν άμεσα. Κατά τη διάρκεια του 2006 και πάλι του 2011, η ατρόμινη γενιά, σε εισαγωγικά αυτός ο όρος, η πρώτη που γεννήθηκε σε δημοκρατικό καθεστώς, έγινε η φωνή για δημοφιλή προβλήματα εκτός της κριτικής σφαίρας. Όταν μάχονταν για την αυτονομία και ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις, ήταν πάντα εποκείμενα της συστημικής κριτικής. Σήμερα ξεδιπλώνεται το ίδιο μοτίβο. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη Ανγελέν Σαλγάδο, εκπρόσωπο του συντονιστικού μαθητών Λυκείου, αναγνωρίζει πως το μαθητικό κίνημα γνωρίζει πολύ καλά πως έχει μια πολύ δυναμική επιρροή σε προηγούμενες αγώνε, και πως οι μαθητές είναι προετοιμασμένοι να επερασπιστούν περα... τι οικογένειε τους, καθώς και όσους υπόλοιπου αντιμετωπίζουν άδικες οικονομικές δυσκολίες. Για τη σαγάδο, το να διαμαρτύρεσαι, λέει, μην πληρώντας το εισιτήριο, εκτός από την κερδογημένη πράξη, είναι μια αναγκαία πράξη, οφειλούμενη στις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος των δημοσίων συγκοινωνιών και του λεκτικού ρέματος, όπως επίσης και στους χαμηλούς μισθούς και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που επηρεάζει τους περισσότερους ανθρώπους, κατά Οι συνθήκες που περιγράφει, αντικατοπρίζουν το γεγονό πω παρά το μειωμένο ποσοστό φτώχεια και τη σταθερή οικονομία, η Χιλή παραμένει μία από τι χώρες με μεγάλε ανισότητε στον βιομηχο... βιομηχανοποιημένο κόσμο. Αποδείξει αυτού του τεράστιου χάσματο μετα... μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών τη χώρα βρίσκονται σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης, της ιατροφαρμακευτικής περίθεψης, της στέγασης, της κοινωνικής ασφάλειας και βεβαίως τον συγκίνονιόν. Και να πάμε στο κομμάτι που λέγεται «Ματωμένο θαύμα» της χυλής. Η διητή φύση της ζωής στη χιλή έχει τροφοδοτήσει πολλά κύματα λαϊκής διαμαρτυρίας, με κύριο το πρόσφατο κύμα φεμινιστικής δραστηριότητα που συνοψίζεται στην απόρριψη της πατριαρχικής βίας και την ανάλυση του ως οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα με αυτό που ονόμασαν ως συσταγωγικά προκαταρτικοποίηση της ζωής, που σημαίνει βασικά που αυτό ακριβώς ε, σημαίνει ένα νεολογισμό που αναφέρεται στην κοινωνική τάξη, που σχηματίζεται από άτομα με επισφαλείς θέσης εργασία ή χωρίς προοπτική κανονικής απασχόλησης. Είναι σημείωση της συντρόπιστας που έχει μεταφράσει το κείμενο για αυτή την προκαταρ... προκαταρτικοποίηση της ζωής. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού που λίγο ενδιαφέρονται να κατέβουν σε πορείες διαμαρτυρίας για το δικαιωμά και νιώθουν απλά αποκοητευμένοι από ένα σύστημα το οποίο τους υποσχέθηκε την είσοδό τους στη μεσαία τάξη, και απέτυχε να τους το προσφέρει. Ο πρόεδρος Μινιέρα, ένας συντηρητικός δισεκατομμυρίουχος, που συνδέεται με 14 διαφορετικές έρευνες περί διαφθοράς, είπε στους χιλιανούς να περιμένουνε Καλύτερου καιρού, χαρακτηριστικά, όμω ο αυξανόμενο πλούτο τη χώρα παρέμεινε κατά κύριο λόγο στα χέρια των ελλείμων. Οι αυταρχικέ και με όρου ελεύθερη αγορά μεταρρυθμίσει που πραγματοποιήθηκαν από το καθεστώ Πίνο παραμένουν ζωντανέ μέσα από την σημερινή κυβέρνηση και του θεσμού. Διατηρήθηκαν και επεκτάθηκαν ακόμα από τι κυβερνήσει τη δεξιά και τη αριστερά που ακολούθησαν. Κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων εξουσία του, ο Πινοσέτ και ο σύμβουλος του Τζέιμι Γκουσμάν προσπάθησαν να εξαλείψουν κάθε η του κομμουνισμού από τη δημόσια ζωή. Αυτό έγινε με διάφορους τρόπους. Με τον πιο άξιμο αξιομνημό αυτό από αυτούς να είναι η εκστρατεία εκφοβισμού του Πινοσέτ εναντίον όλων των αριστερών αρνητών και αποτελούνταν από αυτή δηλαδή, από απαγωγές, βασανιστήρια, εκτελέσει και μαζικές κρατήσει. Μέχρι σήμερα υπάρχει εκτεταμένη διεθνής καταδίκη για αυτές τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, δεν μπορεί να πει κανείς το ίδιο και για την δραματική επαναδημιουργία των οικονομικών πολιτικών της χώρας και των θεσμών στα χέρια των Chicago Boys. Όταν ήρθε αντιμέτωπος, μια ύφεση όπου Πίνοσέτ παράδοσε τα αινία σε αυτή την ομάδα χιλιανών οικονομολόγων υποστηριζόμενων από τη CIA, οι οποίοι ενθαρρύθη να εφαρμόσουν τη δεξιοφιλελεύθερη ιδεολογία του Μίλτον Φρίντμαν με απόλυτη αισθηδοσία. Ο Φρίντμαν θα περιέγραφε την επιτυχημένη μετάβαση της χώρας στα οικονομικά της ελεύθερης αγοράς και την ενδεχόμενη επιστροφή της στη δημοκρατία ως το θαύμα της χιλής, απόδειξη, κατά τη γνώμη του, των απελευθωτικών αποτελεσμάτων των πολιτικών του. Η αιματοχυσία που συνέβη υπό την δικτακτορια ήταν ένα μικρό τίμημα που έπρεπε να πληρωθεί για ένα τόσο ιδανικό αποτέλεσμα. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι η αληθινή κλεινομιά που άφησε την δικτακτορία, δηλαδή ελεύθερες αγορές αγορασμένες με ανθρώπινο πόνο. Συνεχίζουμε λοιπόν το αφαίρεμα στη Χιλή και στα γεγονότα που οδήγησαν στην εξέργεση με την ανάγνωση μεταφραστικής δουλειά που έκανε στην τρόψα για το ράδιο τη Ρεζή. Να πούμε πώς ακούτε την εκπομπή βεβαίω σε στη Γιάφκα και πω τέτοιε συμμετοχέ. Ενεργές είναι επιθυμία όχι μόνο τη κουμπίση όσων τρέχουν το Ράντιτ Ρεζί. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε στο κομμάτι ε, με τίτλο από το ίδιο άρθρο. «Συνεχίστε να αγωνίζετε» είναι το επόμενο κομμάτι που διαβάζουμε λοιπόν. Συγγνωμή. Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου όσοι όχι όσοι συνομίες χρησιμοποίησαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχαν λόγο να θυμούνται αυτή την αιματερή κληρονομιά, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με μαζικές αρνήσεις πληρωμής εισιτηρίων σε πραγματικό χρόνο και έγιναν μάρτυρες της καταστολής που προκλήθηκε. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια συγκέντρωση και ξαναλέω, επειδή λέει για περασμένη εβδομάδα, ε, σημειώνω να κάνω μια παρένθεση, είναι 24 Οκτωβρίου δημοσιευμένο το αγγλικό άρθρο, το οποίο διαβάζουμε την ελληνική μετάφραση. Την περασμένη εβδομάδα έγινε μια συγκέντρωση δυνάμεων σε όλο τον υπόγειο του Σαντιάγκο με μοτοσυκλέτε των Ματ να φυλάσσουν του σταθμού στοχοποιούμενε πιθανόν από τι πλευρανόμενε ομάδε μαθητών. Αυτή η επίδειξη δύναμη το μόνο που κατάφερε ήταν να ενδυναμώσει του μαθητέ, οι οποίοι χλέβασαν την πρόθεση τη κυβέρνηση να φτάσει στα άκρα, προκειμένου να προλάβει του βανδαλισμού και τι καταστροφέ περιουσιών. Όλα αυτά αγνοώντας τι απαιτήσει του κόσμου. Όταν κατά το μεσημέρι ανακοινώθηκε το κλείσιμο των σταθμών, ομάδε μαθητών απάντησαν ανοίγοντα τι σπήλες που είχαν σηκωθεί προκειμένου να του κρατήσουν έξω. Τα πράγματα, πραγματικά, οδηγήθηκαν εκτό ελέγχου. Μετακινούμενοι ξεκίνησαν να ενώνονται με τους μαθητές της επιθέσεις και το άνοιγμα των σταθμών και η αστυνομία ήταν αδύναμη να ανταποκριθεί Όταν συνέβησαν οι συγκρούσεις, τα αποτέλεσμα ήταν βάναψα Βίντεο που έδειχναν να χρησιμοποιούνται ακραίοι τρόποι έλεγχου του πλήθους, ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το χειρότερο εκ των να προβάλλει χαρακτηριστικά μια νεαρή μαθήτρια να καταρρεύει μέσα σε μια λίμνη από το δικό της αίμα, έπειτα από πυροβολισμό με σκάγια. Στους δρόμους οι μάχες μεταξύ μαθητών και ΜΑΤ είναι αναπόσπαστο κομμάτι ζωής στην πρωτεύουσα, αλλά αυτό το βίντεο αντιπροσωπεύει μια ασυχόρητη κλιμάκωση της αστυνομικής βίας. Όρες αργότερα αναφέρθηκε πως η μαθήτρια ήταν ασφαλής σε ένα νοσοκομείο και είχε ένα μήνυμα για όλους όσους είχαν εκφράσει τις ανησυχία τους. Συνεχίστε να, να αγωνίζεστε. Στους χιλιανούς δεν είναι άγνωστα τα βίντεο αστυνομικής βίας απέναντι σε μαθητές λυκείου. πραγματικότητα, το 2019... Σημαντεύθηκε από αυτό το είδο τη βία. Από νωρί φέτο οι μαθητέ του Ινστιτούτου Νασιουνάλ του Σχολείου Αρένων με το υψηλότερο κύριο και σύμβολο τη δημόσια παιδείας του Σιδιάγο συγκρούστηκαν ξανά και ξανά με τα ΜΑΤ. Με το αποτέλεσμα να είναι σοκαριστικά βίντεο νεαρών μαθητών να τρέχουν μέσα στι αίθουσε του ίδιου του του σχολείου για να σώσουν τι ζωέ του. Καταδιωκόμενοι από πάναυλου αστυνομικού των ΜΑΤ οι οποίοι κρατούσαν γκλοπ και σπρέι πιπεριού. Αυτές οι συγκρούσεις οδήγησαν στην εγκατάσταση ημιμόνιμων περιπολιών κοντά στους χώρους του σχολείου, κανονικοποιώντας την παρουσία των ΜΑΤ στα κεντρικότερα σημεία της πόλης του Σαδιάκου. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η επίμονη ανταρσία των μαθητών των Ιστιτούτο, του Ινστιτούτου Nacional και η αντίστοιχα επίμονη μιλιταριστικού τύπου απάντηση της κυβέρνησης την τη που θα έπαιρνε η εκστρατεία κατά τις πληρωμίες των, των εισιτηριών. Μέχρι τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο υπόγειος είχε καταρρεύσει από την πίεση των διαμαρτυρεών. Οι μετακινούμενοι αναγκάζονταν να συνοστίζονται σε υπερπλήρη λεωφορία ή απλά να ξεκινούν το περπάτημα. Εν τω μεταξύ ένα κάλεσμα μέσων το... μέσω κοινωνικών δικτύων για να συμμετάσχουν ε... οι... Πρέπει να το πω τώρα σωστά μισό λεπτάκι. Κασερολάχο, αν το λέω σωστά, κασερολάχος ή. ναι, κασερολάχος πρέπει να είναι, ωστόσο μπορείτε να μην διορθώσετε με μήνυμα κτλ. Λοιπόν, ξαναλέω, έντο ένα κάλισμα μέσω των κοινωνικών δικτύων για να συμμετέχουν οι κασελοράσσες, δηλαδή οι διαδηλωτέ που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους με ρυθμικό θόρυβο, τράβηξε τους γίνοντες από τα σπίτια τους για να χτυπήσουν κατσαρόλες και τηγάνια ως ένδειξη διαμαρτυρίας για απόρριψη των αυξήσεων στα εισιτήρια και ίσω το πιο σημαντικό για τη βία εκφραζόμενη αδυναμία διαχείρισης των διαμαρτυρών εκ μέρου τη κυβέρνηση. Αντί να καθυποτάξει λοιπόν τι δημόσιε αναδραχέ, το υψηλό επίπεδο καταστολής τις αναθέρμανε. Στι πιο πολιτικοποιημένε περιοχέ τη πόλη, οι διαδηλωτέ ξεκίνησαν να βάζουν φωτιέ και να χτίζουν νοοτοφράγματα. Αφού γευμάτισε σε μια πολυτελή πιτσαρία, μια κίνηση που καταγράφηκε και έκανε ευραίο στον γύρο, τον γύρω της στα κοινωνικά δικτύρια, δικτύα συγνώμη. ο πρόεδρος Πινιέρα έδεξε πίσω, από τα προεδρικά, πίσω στα προεδρικά ανάκτορα όπου αφού συσκέπτηκε με σύμβουλου, πήρε τη μοιραία απόφαση να κηρύξει σε κατάσταση έκθεκτης ανάγκης την πρωτεύουσα και τέσσερι άλλες περιοχές της κεντρικής χιλής Για πρώτη φορά από τη δικτακτορία του Πίνοσετ θα χρησιμοποιούνταν ο στρατός για να καταπνίξει την κοινωνική αναταραχή Και πολιτευθυλακέ στου δρόμου είναι ο τίτλο του επόμενου κομμάτιου που θα διαβάσουμε. Και είναι αρκετά έτσι, σημαντικό. Βεβαίω, να πούμε πριν ξεκινήσουμε να διαβάζουμε ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Είναι η τελευταία ενημέρωση από το άνθρωπο που διαβάζουμε 24 Οκτωβρίου. Να, σημει... να σημειώσουμε ότι. Μέχρι πεινά από τρει-τέσσερι που είχα διαβάσει εγώ, α πούμε, και τα τεχνόμενα στη Χιλή, οι νεκροί άνθρωποι έχουν φτάσει, οι δολοφονημένοι, τι είναι, δεν είναι νεκροί μόνοι του, 22, του 22 από σφαίρε του στρατού και μπάτσον μαζί, και βεβαίω πάρα πολλέ κατεκαγγελίε, είτε από βίντεο, είτε από άλλε, α καταγραφέ για βασανιστήρια κτλ. Διαβάζουμε, λοιπόν, συνεχίζουμε να διαβάζουμε, την ανάλυση, των γεγονότων που οδήγησαν στην εξέργηση στη Χιλή, στο Σαντιάκο βεβαίω και σε άλλε πόλει, ήταν και πολιτοφυλακέ, λοιπόν, είναι το κομμάτι που διαβάσουμε. Ενώταν σένονταν στου δρόμου του Σαντιάκο, οι διαδηλωτέ συνέχισαν να εκδηλώνουν τη δυσαρέσκειά του. Διαζώσει αλλά και από τα μέσα κοινωνική δικτύωση εννάμωναν μεταξύ του, ώστε να είναι γενναίοι και γενναίε, απέναντι στην καταστολή. Να πηγαίνουν Συν μιέντο, χωρίς φόβο Οι ειρηνικοί ε, Κασερολάζος ε, Τώρα το νομίζω το είπα καλά τελικά Οι ειρηνικοί λοιπόν Κασερολάζος ε, Συνέχισαν για ώρες μέσα στη νύχτα Παρέχοντας την ηχητική υπόκριση Στις δράσεις τόσο συγχαρμόσυνες όσο, όσο και τις καταστροφικές Που συνέχισαν να παραλύουν, να παραλύουν την πόλη Πολλέ επιχειρήσεις και άλλα ακτιρία με συμβουλισμό έγιναν στόχοι λαϊλασίων και εμπρισμών, με πιο σημαντικά το αρχηγείο της NL Energy και την αλυσίδα Supermarket Leader ιδιοκτησίας Walmart. Άλλη δημοφιλή στόχη για εμπρισμό ήταν τα αστικά λεωφορεία και οι ίδιοι οι σταθμοί του μετρό. Όταν την επόμενη μέρα έγινε αποτίμηση της καταστροφής, η εταιρεία διαχείρισης του μετρό δήλωσε ότι ο συνολικό κόστος για την αποκατάσταση του συστήματος θα ξεπεράσει. Θα ξεπερνούσε μάλλον, επειδή μιλάμε για κάποιε μέρε πιο πριν, τα 300 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο πρόεδρο Πινιέρα προσπάθησε να ελέξει τη ρητορική του, ρητορική του. Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πλήθη, ανακοίνωσε το Σάββατο πω θα πάρει πίσω το μέτρο για την αύξηση του κόστου των μια ανταπόκριση η οποία απορρίφθηκε ω πολύ λίγη. Και πολύ καθησερημένη, να βάλουμε πάλι μια τελεία εδώ και να πω ότι όταν μιλάμε το Σαβδοκέργο, το προηγούμενο Σαδοκέριο ήταν αυτή η προσπάθεια του πηγέρα, του φασίστα, για να κατευνάσει την οργή. Συνεχίζουμε. Σε αντίθεση με την κατανόηση τη βαθιά απογοήτευσης που έδωσε όλη στην εξέγξη τη παρασκευή, ο Πηγέρα απέλεξε να εστιάσει τι διαδηλασίε και του βανταλισμούς, ακόμα και ξεπερνοντα τα όρια με την υπονοή που θα μπορούσε να χρησιμοποιούν τι δυνάμει καταστολή στα παρασκήνια. Ανέβασε τους τόνους την Κυριακή δηλώντας πως η Χιλή ήταν σε πόλεμο με έναν πανίσχυρο εχθρό, αφήνοντας εικασίες για το αν αυτός ο εχθρός ήταν η Χιλιανή αριστερά, το εχθρικό καθεστώς του Μαδούρο ή ακόμα και ο ίδιος ο κόσμος. Από αυτό το νήμα πιάστηκε ο πρώην υποψήφιος για την και ακροδεξιάς ιδεολογίας Χωσέ Αντώνιο Κάστ, ο οποίος ενθάρρυνε τους ακολουθούς του στο Twitter να συνταχθούν πίσω από τι ένοπλες δυνάμει στην προσπάθειά του για διατήρηση τη ειρήνης. Στην πραγματικότητα, αυτό λειτουργήσε σαν συστηματικό σφύριγμα προ τη φασιστική του βάση, η οποία ήταν έτοιμη να πάρει τον νόμο στα χέρια τη εναντίον παρανομούντων και διαδηλωτών εξίσου. Όταν ο νεοδιορισμένο επικεφαλής εθνική ασφάλειας στρατηγό Χαβιέ Ιτουράγια ζήτησε το Σάββατο την απαγόρευση της κυκλοφορίας στην μητροπολιτική περιοχή τη Χιλή, αυτοί οι πολιτοφύλακες της Ζητονιάς είχαν το ελεύθερο να παραμένουν στους δρόμους προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτική περιουσία. Η απαγόρευση κυκλοφορίας του Σαβάτου, η πρώτη μια σειράς απαγορεύσεων κυκλοφορίας τις βραδινές ώρες που θα ακολουθούσαν, αντί να κρατήσει τον κόσμο μέσα, πυροδότησε ένα νέο κύμα καζερολάζος σε όλη την έκταση της πρωτεύουσας πολλές συγκεντρώσεις είχαν σχεδόν εορταστικό η εορταστική διάθεση με τους συμμετέχοντες να μετρούν αντίστροφα μέχρι την κήρυξη της απαγόρευσης κυκλοφορίας σαν να πλησίαζαν μεσάνυχτα παραμονής πρωτοχρονιά. Ο στρατός σε μεγάλο βαθμό αγνοούσε αυτές τις μικρότερες διαδηλώσεις προτιμώντας είτε να κάνει αισθητή την παρουσία του σε περιοχές που θεωρούσαν πιο πιθανές είτε να έρχονταν σε ενεργά, να έρχονταν ενεργά αντιμέτωποι με τους διαδηλωτές που αρνούνταν να καταλήξουν τους δρόμους. Ωστόσο, ακόμα και συνδυάζοντας δυνάμεις τους, αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις ήταν είτε ανίκανες είτε απρόθυμες να προλάβουν όλες τις καταστροφικές δράσεις. Οι και οι εμπρισμοί συνεχίστηκαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας, έχοντας ένα αποτέλεσμα πολλούς θανάτους. Να πούμε εδώ, πριν βάζουμε μια μουσική, ανάσκεγε για μένα. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο το οποίο και εγώ όσο μπορούσα να το επικοινώνησα πούμε, στα social media, στο λογαριασμό που έχω. Τη ε, Σοπράνο, που είναι. φαντάζομαι θα το έχετε δει όλε. Ε, και όλοι. Ε, που είναι, α πούμε, σε μια πολύ μεγάλη γραφική πολυκατοικία από αυτέ τι τεράστιες που ξέρουμε, που έχουμε δει. Όλε. Και τραγουδάκι την ακούνε όλοι οι άνθρωποι, α πούμε, ξέρω, από το μπαλκόνια που είναι περιορισμένη βραδιάτικα αςούμε, από την απαγόρευσή της κοινοφορίας και μόλι τελειώνει το τραγούδι, το οποίο υπάρχει το όνομα, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω, ε, γίνεται ένας μεγάλος χαμός, πολύ ωραίο χαμός, με χειροκριτμόνα ζητοκραυγές και φοβερά πράγματα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσχηση και συνεχίσουμε σε λίγο το τελευταίο κομμάτι ε, αυτού του άνθρου με αναφορά στην εξέγεση της Χιλής. Συνεχίζουμε στην εκπομπή κουβέντε στη Γιάφχα, την αναφορά μα στα γεγονότα τη Χιλής και συνεχίζουμε να διαβάσουμε το τελευταίο κομμάτι τη ανημέρωση στα γεγονότα τη εξέγηση στη Χιλή. Το έγραψε για το ράδιο ρετζίμ, το μετάφρασε βασικά, όχι το έγραψε. Συντρόφισα και να πούμε ξανά ότι το original, το αγγλικό, το κείμενο βρίσκεται στο website roar.com ροαρμαρκ.org όπως ακριβώς το ακούνται ροαρμαρκ.org Τελευταίο κομμάτι λοιπόν άνθρωποι ενωμένοι είναι ο τίτλο ε, ποτέ νικημένοι καθώς λοιπόν το Σαβδοκήρα που έφτανε στο τέλος του το ισχυρό συνδικάτολοι με νεαργατών της Χιλής προκήρυξε γενική απεργία για την Δευτέρα αυτό το κάλισμα έδωσε αμέσω τη Λαβή σε και σε άλλε εργατικέ ενώσει και σε πολλά άλλα δυναμικά κοινωνικά κινήματα να συμμετάσχουν στι κινητοποιήσει. Η τελική λίστα των υποστηρικτών περιλα... περιλάμβανε οργανώσει που εκπροσωπούσαν μαθητέ, δασκάλου, εργαζόμενου στην υγεία, ε... πομπλαδόρε, κατοίκου δηλαδή, όπω επίση και το κεντρικό όργανο του κυρίαρχου φεμινιστικού κινήματο τη Χιλή, του συντονιστικού φεμινιστριών και φεμινιστών, 8η Μαρτίου. Τα αρχικά, όπως τα βλέπω εδώ γραμμένα, είναι CF-8M. Αν έχει κάποια σημασία, να το πούμε και αυτό, πούμε. Κατά τη διάρκεια μιας μαζικής σε συμμετοχή κυριακάτικης συνέδευσης τύπου, στο λονδρε Στ-38, έναν άλλοτε τόπο βασανιστήριων κατά τη διάρκεια της δεκτακτορίας, ο οποίος έχει μετατραπεί σε μουσείο να στον η ιστορική πνήμη ζωντανή για ό,τι συνέβη εκεί. Έκροβος, τύπου του CF8, CF8M, θα το που cf CF8M, αλλόν δήλωσε χωρίς αφιβολία πως καμία συμφωνία δεν θα μπορούσε να γίνει με την κυβέρνηση όσο ο στρατός παρέμενε στους δρόμους. Απέτεσε από την κυβέρνηση να βαλεί τέλος στην κατάθεση έκτακτης ανάγκης. Την ίδια θέση επανέλαβαν. Και άλλοι εκπρόσωποι που πορευρίσκονταν, οι οποίοι έπαιρναν το μικρόφωνο ενώ η δρόμοι έξω ήταν γεμάτη από κόσμο και ναι, και ο χώρος ήταν ανθολωμένος από τα σύννεφα των ακριγώνων. Καθώς οι διαδηλώσει συνεχίζονταν για δεύτερη πια εβδομάδα, ήταν αδύνατο να προβλεφθεί το ποια κατεύθυνση θα πάρει αυτή η εκκληκτική εξέργηση. Οι διαδηλωτέ και διαδηλωτριε ε, είχαν κάνει πλέον το μεγάλο βήμα ε, αυτοοργάνωναν δίκτυα για να φέρουν σε επαφή άτομα που χρειάζονταν τη συνδρομή ιατρώων, δικηγόρων και μεταφορικών μέσων εκτός από το να εγγύρουνε λαϊκές συνελεύσεις το δεμικό στοιχείο βεβαίως της άμεσης δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Πινιέρα εμφανίζεται πλέον απεριλημισμένος ε, για να πατήσει το κουμπί επανεφοράς με μια σειρά μεταρρυθμίσεων αλλά ανακοίνησε οδυνηρές αναμνήσεις από την πιο σκοτεινή περίοδο της Χιλής και ο κόσμος δεν έχει πλέον καμιά διάθεση να εσχωρέσει αυτήν την παράβαση. Σε μια χώρα με χιλιάδες πολιτικές φωνές οι δεδηλωτές έχουν επιστρέψει σε μια φράση που γράφτηκε κατά την κυβέρνηση λαϊκής ενότητας του Σαλβαδόρου Αλιέντε και έγινε δημοφιλής μετά την πτώση της, το 1973. Ξανά και ξανά οι δρόμοι αντιχούν με μια φράση που συνδέει τους αγώνες παρθόντος με αυτούς του παρόντος. Άνθρωποι ενωμένοι, ποτέ νικημένοι. πού λοιπόν το κείμενο ενημέρωσης το οποίο όπως είπαμε και μεταφρεί μενταφραστεία από την Ιταλία με 90 τριετίαν ζημέων να κείμενο το οποίο περιέγραφε τη σειρά των γεγονότων και το background διαφορώς βάθος δηλαδή όχι μονταγιώνα και το βάθος που οδήγησε σε αυτή την εξέργειση στη κοιλία <Σιουργική> Αν υπάρχουν παρεμβάσει που θα θέλατε να κάνετε, είτε μέσω email είτε μέσω τη ζωντανή συνομιλία στο wire, πολύ εδώ να τα συζητήσουμε. Πω πως ε, στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις ε, σε αλληλεγγύη τον εξεγηγημένο κόσμο Και Όχι μόνο πράξει αλληλεγγύης αλλά και επιθετικές δράσεις. Να πούμε ότι υπάρχει και ενημέρωση από τη συνέλευση αλληλεγγύη στου στις χιλίες με την παρέμβαση που έγινε ε, μπροστά από την πρεσβεία του χιλιανού κράτου. Oh, oh. Η παρέμβαση έγινε την 1η Νοέμβρη. Ήταν όπω είπαμε στη της βία τη Χιλή, η οποία βρίσκεται κοντά στα εξάρχεια. Όχι, δεν βρίσκονται στα εξάρχεια. Έγινε πορεία ύστερα προ τα εξάρχεια. <Κι> Θα δώσουμε και την ενημέρωση, έτσι, τρία στοιχεία όπω την περιγράφει εδώ η συνέλευση λεγγύη στου εξεγερμένου τη Χιλή. Ο κόσμο συγκεντρώθηκε αρχικά στι 5.30 πλαιτεία τη εξόδου του σταθμού του Μέτρου Ευαγγελισμού. Όπω προβλέπονταν και στο κάλεσμα που και μοιράστηκαν κείμενα. Στη συνέχεια, ένα αριθμό 100 συντρόφων συντροψών δίντηκε στα διδακμένα τη Βασιλή Σοφία. Μέχρι και το φραγμό των μπάτσων, το μπάτσων δηλαδή, λέξη, Είχα, είναι δικιά μου λέξη, το Αστρανικό Δυνάμειο, χρησιμοποιείται λέξη που αποτυπώνονται στο κειμενάκι. Το ύψο τη τριγγύλη, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση όσο πιο κοντά στην πρεσβεία ήταν δυνατόν για περίπου μία ώρα. Μετά το πέρα τη συγκέντρωση, ο κόσμο πορεύτηκε μέχρι και τα εξάρχεια μέσω Βασιλή Σοφία και σε όλοντο. Μπορεί ακολούθησαν μέχρι και την νομική σχεδόν, μέχρι την νομική σχεδόν τη μυρία των μάλ, οι οποίε υπήρξαν ιδιαίτερα και πιεστικές επιζητώντα την οποιαδήποτε αφορμή να επιτεθούν. Δούτιση, η περιφρούρηση συντρόφων και συντρόφισαν κάτσε τι θέσει με ψυχραιμία και στον λίγο κόσμο κινήθηκε με παρμό, φωνάζοντα συνθύματα αλληλεγγύη στου εξεγερμένου και εξεγερμένε τη τι ήταν λοιπόν η ενημέρωση με την παρέμβαση που έγινε την 1η Νοεμβρίου διεξάω την πρεσβεία τη λύση. Πούμε πως ε, υπάρχει και να ακόμα που θα, που θα τρέξει θα βρει την Τετάρτη είναι α, από τη συνέρευση για να δούμε σωστά λέω. Ε, είναι από τη συνέρευση αλληλεγγύη στους εξογημένους στο χείλης και πάλι είναι ε, μικροφωνική ε, στο Πάντι Πανεπιστήμιο Τετάρτη όπως πούμε 6 η 11 12 η ώρα το η μεσημεριανό πάνω Πέρα από την παρέμβαση που έγινε την 1η Νοέβρη, από τη συνέληψη αλληλεγγύης της εγκεκριμένης και εγκεκριμένης είχαμε την 5η, αν δεν κάνω λάθος, 31 Οκτώβρη, τελευταία, τελευταία μέρα του Οκτώβρη την, ένα πανελλαδικό κάρισμα αλληλεγγύης στην εξέργεση στη χειλή με παρεμβάσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα αν μπείτε στο αυτή τη μπορείτε να ρίξετε μια ματιά ε, στις ενημερώσεις. Παναλάβω πως, ε, εφόσον θέλει να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να μιλήσουμε στο μικρό, εδώ ζωντανά, στον αέρα, ε, να έχετε την εφαρμογή Wire, να το καταρχθέσετε αυτό κάνοντας αίτημα στο όνομα της και να τα πούμε ίδια άλλος το μηνυματάκι στο ε, email του Radio Direcim και το διαβάζουμε εμείς. Θα πάμε λιγάκι έτσι ακόμα έξι σε 10 και μιση ε, πραγματάκια ενημερωτικά από τη χιλή μετά θα πούμε και δύο τρία, ας πούμε έτσι νέα επικερο, ε, της επικαιρότητα, τη κοσνισάς θα έχετε μάθει όλοι, τέλος πάνω και όλες Ήρθε να μας έτσι δημιουργήσει μια πολύ ευχάριστη διάθεση Και να μας εκπλήξει να μας ευκλήξει τώρα δεν βρίσκω καλή λέξη Σκρατήσουμε να μας δημιουργήσει μια ευχάριστη διάθεση Γιατί μπορώ να βρω προ... πώς να ορίσω αυτό που ήθελα να πω από αυτό Η ανάλυση ευθύνης για εμπρισμό του διπλωματικού ε, οχήματος τη Χίλη στη Θεσσαλονίκη όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο EDI Media ε, ξεκινάει, δεν θα την πούμε όλοι βεβαίως είναι λίγο δύσκολα να την πούμε όλοι ε, αυτή η κοινωνική ειρήνη ε, στη χιλή αποτελεί πλέον παρελθόν και μαζί της ανήκει στο παρελθόν η ανοχή και συνένεση συγκρατική και καπιταλιστική βαρβαρότητα η υποταγή στην σύγχρονη έκδοχη της διδακορίας του του που εντροπροσωπεύει η κυβέρνηση πινεΐρα Χιλιφλέγγεται από την εξαιρετική πολυταριακή λέλαμπα των καταπιεσμένων. Να αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη για τον εμπρισμό οχήματο του Λουμαντικού Σώματο στην Εδώ Μακρυγιάννη, στην Θεσσαλονίκη το πρωί τη 5η. Το πρωί, μπράβο, πολύ δύναμη. Πρωί κιόλα. Λοιπόν, το πρωί τη 5η, 31 Οκτώβρη, στα πλαίσια του Πανελλατικού Τριημέρου Αλληλεγγύη. Τρίμερο, δεν το γνώριζα δεν νομίζω πω είναι μια μέρα. Ε, στα πηλέσια του Πανελλατικού Τρίμερου, αλλαγή στου εξεγεμένου και εξεγεμένε, το λέω εγώ, τη Χιλή. Όλη την ε, ανακοίνωση, την ανάληψη τη συνόμιμη μπορείτε να την βρείτε στο Anthony Media. Πολύ χαίρομαι που διαβάζω αυτή την ανάλυψη τη ευθύνη, όπω και μια άλλη η οποία δεν έχει να κάνει με, χι, με Χιλή, αλλά είναι τι ωραία. Διαβάσουμε μετά ένα κομμάτι. Τι ωραία που τα λέει αυτό. Να τρέξω να του του ανθρώπου. Να ενημερώσω ότι στο μικρόφωνο είναι το Τσιμ Φράγμα, ε, στην εκπομπή κουβέντε Γιάφκα, μια εκπομπή που ακούγεται εκτό απρόοπτου, γιατί έχουν συμβεί αρκετά απρόοπτα το τελευταίο διάστημα, από Δευτέρα ω Παρασκευή 10 12, αμέσω μετά μεταδίδεται στην παλιά ώρα, 12 με 2, με 2 συγγνώμη, η εκπομπή που μόλι έχει τελειώσει. Κάθε μέρα, όπω είπαμε, 10 με 12. Όπως με πληροφερούν, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση στο website Enough is Enough, οι δραματίες φτάνουν χίλιους σύμφωνα με την αστυνομία, βάζω το μήνυμα που έχει έρθει, αλλά εκτιμάται πως είναι ακόμα μεγαλύτερος ο αριθμός, θα το κρύβουν Μπάτσι και κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ε, ότι έχει γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, από τον αέρα, ραδιοφωνική εκπομπή ε, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτική έκφραση, 13 και 8, ε, και συντρόφου από τη Χιλή ε, που ενημέρωσαν για την κατάσταση εκεί, ε, με συντρόφου και συντρόφισε. Ε, ε, Επίσης από την αυτοαργανωμένη ε, ε, κατελιγμένη ραδιοσυχνότητα των ραδιοζωνών ε, Υπάρχει στο αρχείο ε, του σταθμού Μπορείτε να επισκεφτείτε τις ραδιοζώνες ανεπτικής έκφραση Και να, δείτε, να βρείτε το link και να ακούσετε Κάποια στιγμή θα το παίξουμε και εμείς εδώ ε, Στη διάρκεια μέσα στις επόμενες ημέρες έτσι, α πούμε, κι με κάποιο τρόπο, ας πούμε, ξέρω εγώ, την αντιπληροφόρηση. Άσκητα αν μπορεί οποιαδήποτε και ποιοδήποτε να το βρει, στον αρχείο. Θα το παίξουμε κι εμεί. Απλά σα το λέω ότι αν θέλετε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Ψάχτε λιγάκι τα link των αρχείων των ραδιοζωνών Ανθρωπική Έκφραση. Θα το βρείτε, δηλαδή, και θα τα, και να ακούσετε. Αν θέλετε να το ακούσετε, μια στιγμή δηλαδή θα τα ανακοινώσουμε το ραδιο που δεν νομίζω ότι δι... πρέπει να περιμένετε μέχρι τότε. Όπω ε, χθε, ε, αν δεν κάνω λάθο, ε, υπήρχε παρέμβαση τσιγενών ε, των ε, νεκρών δολοφονημένων διαδηλωτών και διαδηλωτριών ε, του βασικού καθεστώτο ε, Πινιέρα στη Χιλή. Ε, ήταν ε, ε, γυναίκε. Ε, Σύνθεση, ε, το, της διαδήλωσης δεν ξέρω από που είχε καλεστεί ξέρω αν είχε καλεστεί από το από το φεμινιστικό τη φεμινιστική ομάδα CF8M που είπαμε νωρίτερα το συντονιστικό φεμινιστών φεμινιστριών Λόντως, τέλος πάντων ε, υπήρξε πανέμαση συγγενών ε, γυναικών ε, Δολοφονημένων διαλυτών στου δρόμου του Σαντιάγκο διαδηλώντα για δικαιοσύνη και για του δολοφονημένου ανθρώπου αλλά βέβαια και τους τραυματισμένου διαδηλώσει που είπαμε ότι έχουν φτάσει του χίλιου πλέον. Χωρί να ανακοίνω τίποτε μπάτσε και διαχείριση εξουσία φασίστα νιέρα. Όπω είπαν σε δηλώσει σε καθιστοδικό Βρετανικό μέσο θέλουμε να δείξουμε με τις διαδηλώσει μας με τη διαδήλωση μας μόνο μας αλλά και την αντισμή μας να συνεχίσουμε να στηρίζουμε ένα σύστημα που θέλει να μας υποτάξει και να μας ε, ε, λωτριώσει τα ε, τα για κάποιε ε, γυναίκες που συμμετείχε στις διαδηλώσει και υπάρχουν και τα αντίστοιχα βίντεο Μένουμε στο θεματικό για τη χιλή και ενημερώνουμε, διαβάζουμε το ενημερωτικό άρθρο για επιθέσεις και συγκρούσεις με μπάτσους επί θυμάστε πατσιόν. Αν θυμάστε, πριν από μερικέ μέρες, διαβάσουμε ένα κομμάτι από την άνθρωση που δεν είναι πολύ μεγάλη, απλά σίγουρα είναι κουραστικό να διαβάζουμε, να διαβάζουμε, να διαβάζουμε, γι' αυτό επιλέγουμε το πιο ενημερωτικό τα πιο δημιουργικά αποσπάσματα από διάφορα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται και δίνουμε και σε εσά το, το ερέθισμα να ψάξετε να βρείτε να διαβάσετε αν σα έχει διαφύγει τα αντίστοιχα κείμενα. Το σκείκου. Λοιπόν είναι και αυτό από Αθεμίτε, αλλά έχει δημοσιευτεί και σε διάφορα. Εγώ όπως social media το βρήκα, αλλά έχει υπογραφεί σε τιμίδια εννοώ το link είναι από εκεί. Βεβαίω και σε άλλα μπλοκ τη Υπογράφεται ως αναρχικέ αναρχικοί που αναφέρουν ότι χρησιμοποιήσαμε, όπω λέει το κείμενο, το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα τη ΑΣΟΕΣ, ορμητήριο τον ίδιο τρόπο που έχουν επιλέξει πολλέ φορέ χιλιανοί σύντροφοι να ξεκινήσουν τι επιθέσει του προ τι αστυνομικέ δυνάμει. Αντιλαμβανόμαστε τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όχι ω ακαδημιακά άσυλα, αλλά ω καταφύγια, καταφύγια για κάθε λογή καταπιεσμένου, δύο οργάνωση εξεγερμένων, Επιθετικών ενεργειών. Ο καλύτερο τρόπο για να εκφραστεί η είναι η πραγματοποίηση επιθετικών πράσεων. Αναρχικέ, αναρχικέ, ε, κάθε εξεγερμένη ψυχή δεκάδε πέτρε στα κεφάλια των μπάτσων. Από την Ελλάδα μέχρι τη ε, κάθε μπάτσο στην τετατική είναι τα προτάγματα στο τέλο και ξαναλέω ότι μπορεί να διαβάσει ολόκληρη την ε, ανάληψη ευθύνη, προημερών. Ε, τις προημερώνες συγκρούσεις που έγιναν μπροστά από τη ΝΑΣΟΕ με τους μπάτους στην Πατησίων. Ένα γεγονός που βεβαίω τα κανίβαλα μου, ε, πήραν και το έκαναν ό,τι γουστάρανε αλλά προφανώς αυτή η διε, ε, δεν υπάρχει απέφθηση προς αυτούς στο, στο κάθε μικρό αστό. Υπάρχει πολιτική δράση και αυτό και μόνο. Κούτε την εκπομπή κουβέντες γεύχα. Θα μείνουμε λίγο ακόμα ε, στη θεματική της χειλής. Μαζεύουμε και ότι οι περισσότερες ε Τώρα έχουμε και από τη χίλη Αλλά και από δράση συλλεγής Να σας τις πούμε Αν έχετε κι κάτι άλλο να προσθέσετε Πολύ ευχαριστώ να το αναφέρουμε Να μιλήσουμε στον αέρα με, Ας συνεχίσουμε ακόμα λίγο, λίγο μουσική Θα λέμε σε λίγο η δυναμική των διαδηλώσεων στη χείλη που δεν μου σταματήσει ούτε πέρα μετά τις ασματικές και αποσπασμιών και μάλλον παραπλανητικές, παραπλανητικές διακηρύξεις ουμί, του Πενιέρα πρωματικές δηλώσεις. έχουν μεγάλη δυναμική που διαβάζουμε σε καθιστοτικό μέσο η δυναμική των διαδηλώσεων η έντασή τους και συμμετοχή ουμί, και επιφασιστικότητα έχει αναγκάσει την ε, φαστική κυβέρνηση της Χιλής να αναβάλει φιλοξενία δύο προγραμματισμένων διεθνών συνόδων ε, όπως είμαστε καθώς ε, υπάρχουν σε εξέλιξη ε, huge αντικειμενικής δηλώσεις κατά λιτότητας ε, οικονομικών κοινωνικών νοσύντων αλλά βέβαια και κατά της δολοφονικής ας πούμε, συμπεριφοράς τη εξουσίας έτσι. Ε, συγκεκριμένα ε, δεν θα γίνει το Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας ειρηνικού που ήταν να γίνει στο Τσάντιάκο 16-17 Νοεμβρίου. Καθώ και δεν θα γίνει και διάσκεψη για το κλίμα, COP25, που πρόκειται να διεξαχθεί εκεί από τι 2 έως τι 13 Δεκεμβρίου. Αυτό είναι έτσι μια. ένα ενδεικτικό, α ξέρω εγώ. Καλά αυτά για το, κόμπ, για το κλίμα τα κούβερσε γιατί ήταν ουσιαστικά κάλυψη, αλλά αυτή είναι μια είναι Οι των οικονομικών 엘ιτα είναι μια άλλη κουβέντα δεν τις αυτό ήταν ένα έτσι που θέλω να σας πω You're τα τα the Gun! Στου δρόμου του Σαντιάκο και βέβαια και σε άλλε πολλού εκλογέ Σαντιάκο, αλλά εκεί είναι πιο πολλά τα κρούσματα. Γιατί είναι πιο πολλέ, προφανώ, πολύ άθυμε οι διαδηλώσει. Βέβαια όσα συμβαίνουν στις πόλεις και στα σοκάκια γειτονιέ, ειδικότερα γνωστέ, είναι ακόμα πιο βία για μένα, που δεν μπορεί να έρθουν στο φω τη δημοσιότητα. Υπάρχουν αρκετέ φωτογραφίε που τραβάνε μιλιταριστέ, φασιστέ, στρατοδικοί σε διάφορου. Όμου σακριφά να ή, και να ε, άτομα. Αν Υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τακτικέ ε, τη επιχείρηση κόμνα τη συγκεκριμένη ε, επιχείρηση των ε, ε, καθιστών την ε, γίδα του CIA στι λεχτικέ ε, όπως Αργεντινή, όπως Χιλιοί, όπως Κολομβία πριν από δεκαετίες που εξουδετερώνανε αντιπάλους του καθεστώτος, του κάθε εκάστον του καθεστώτος με την δίψη των ανθρώπων είτε από ελικόπτερα είτε από τη δηλοφωνία με άλλους τρόπους ε, κάτι τέτοιο θύμισε και την... την διδακτική, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε πριν από μια βνάμα περίπου ε, τη... το σπρόξιμο ενό ανθρώπου από ένα Βαν Μπάτσον που δεν ξέρω αν ο άνθρωπος πούμε, κατάφερε να επιβιώσει να ή όχι, δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό. Ε, ελπίζω πώς να κατάφερε. Είναι διάφορους τρόπους, λοιπόν. Η οχι δεν εχω ενημερωση γι αυτο ελπιζω πως να καταφερε ειναι λοιπόν. τροπους λοιπον η συγκεντρα την κάναμε γιατί Πέρα από αυτά τα βίντεο τα οποία είπαμε, είχα ξεκινήσει στην προηγούμενη κουβέντα ε, να αναφέρουμε που κυριοφορούν κατά κόρον υπάρχει και ένα, μια φωτογραφία δεν έχω καταφέρει να δω και κάποιο βίντεο από τη συγκεκριμένη παρέμβαση γιατί είναι αποτελή παρέμβαση έναν <ΣΣΣΣΣΣΣ> ανθρώπινο ο οποίο είναι προφανώς όπως είπαμε λόγω της απαγουρέψης κυριοφορίας νομίζω ότι ακόμα ισχύει στους δρόμους καθώ είναι ακόμα σε ισχύει και η, έκθεκτη, η δίκη, πούμε, στη δί Παρέμβασε μια πολυκατοικία ε, στο Σαντιάκο στο οποίο έχει γραφτεί ένα σύνθημα πια είναι σχεδόν αν αυτή η πολυκατοικία όπως τη βλέπουμε έχει ένα ύψος ας πούμε περίπου ε, ίσως 20, ε, 20 μέτρα είναι σίγουρα 7-8 όροφη πολυκατοικία ε, ίσως και περισσότερες οπότε φανταστείτε τι ύψος έχει στο εν τρίτο της έκτασης λοιπόν, της πολιτείας, στην πλευρά που δεν υπάρχει έσομαι, ούτε παράθυρο, ούτε τίποτα, το δηλαδή που φαίνεται, ε, στα πλάγια τις πολικατοικίας που είναι μόνο το είναι ένα ε, σύνθημα το οποίο είναι, δεν ξέρω, ένα αυθεντικό, θα το πω, γιατί το κυκλοφορεί γενικότερα, ε, ένα γραμμένο σύνθημα το οποίο θα σας πω την αλήθεια μου φαίνεται λίγο δύσκολο να έχει γραφτεί. Ωστόσο θα το αναφέρω, φαίνεται η φωτογραφία ε, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα γιατί η κανονικότητα ήταν το πρόβλημα. Γράφει λοιπόν αυτό το σύστημα. Αλλά Όπως το βλέπω κι εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δω ότι αυτό είναι γραμμένο όντω με πογιά δηλαδή. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι και δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω του ανθρώπου και τι παρεμβάσει του. Απλά όπω το βλέπω στη φωτογραφία, νομίζω ότι ίσω να είναι Photoshop. Τέλο πάντων, ελπίζω να μην είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία να είναι αλήθεια. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία να είναι αλήθεια. Αυτό είναι και το τελευταίο έτσι, κομμάτι που θέλω να σε μεταφέρω από το θέμα τη χειλή. Θα... Θα μείνουμε λίγο στι μουσικέ. Θα επιστρέψουμε με. Να αναφέρουμε δύο-τρία πράγματα από τη μέρα που πέρασα, ακούτε την εκπομπή, ε, κούβεντες γι' με τον Τζιν, άγμα, ε, κάπου εδώ κλείνει με την θεματική, ε, με τη χείλη. Ε, Βεβαίω, αυτό το οποίο γνωρίζουμε, γνωρίζετε όλες και όλοι είναι η εκένωση τη κατάληψη Vancouver, που έγινε έκτες το πρωί στι 8.30 ώρα περίπου, όπου ήταν τέσσερι συντροφικοί συντροφιστέ στην ώρα τη εκένωση από τους μπάτσου, κουστοδία μπάτσων, συνεργείο, δήμου, το ένα το άλλο. στερα χτίστηκε και η είσοδο. Ήταν λοιπόν την ώρα μέσα και τέσσερις συντροφίες συντρόφισσες, στις δύο και της Ένα βανάκι του Δήμου πήρε και δύο σκύλια από την κατάληψη, χωρίς να υπάρχει πληροφορία, τουλάχιστον και όσο ξέρω εγώ πού πηγαίνουν. Εγκλωβίστηκαν οι γάτες που μέσα στο στο κτίριο από το χτίσιμο του Δήμου που έγινε μετά έγινε κατόπιν πορεία λεγής, ε, στην πορεία λεγής που ήταν προγραμματισμένη να γίνει μετά την ε, κένωση της ε, κατάληψη Vancouver ε, που ε, με, ε, ας πω ότι ήδη είχε βγει ένα κάλεσμα έκτακτο από την ε, συνέλευση της κατάληψης Vancouver για επικείμενη γενικά μεγάλη επιχείρηση εκκαινέσεων των κατάλυψων ενώπιση ενώ, ενώ, συ, 17 Νοέμβρη αυτό να το βάλουμε σε παρένθεση. Ε, ήταν την ίδια μέρα, εχθές λοιπόν, προχθές συγγνώμη, το Σάββατο, όχι χθες, προχθές, ε, έχουμε χάσει λίγο, ε, ήταν ε, η 12 η ώρα η πορεία για τις καταλήψεις που είχε καλεστεί στη πλατεία Βικτορία, Λίγο νωρίτερα ε, είχε γίνει η εκένωση της Βανκούβερ και όχι η Κυρακή, συγγνώμη. Ήταν πολύ δυναμική η πορεία της, για τις καταλήψεις ενάντια στην κρατική επίθεση σε δομέ, μετανάστε και, και τα λοιπά Μπήχαν, πούμε, συγκρούσεις με τους μπάτσου, πολύ δυναμική πούμε, η πορεία απλά θέλω να ρίξω και μια ματιά αν έχετε, αν έχετε ακούσει στο τι έγινε με τους συλληφθέτες και τις θα μεταφήσει στη Γαδά για να σας πω, μπορεί ήδη να έχετε εσείς σας μια εικόνα Tous les fâches m'entendent Et reconnaissent ma sale gueule Je n'ai peur de personne On réglera ça seul, la seule Et pas en bande sale jeune Qu'ils balancent mes paroles Tant qu'ils le peuvent Si ce que je les dérange Tant mieux Et on en a à la preuve Le ridicule ne tue pas Puisque Philippe Bardon Est encore là Et d'autres moutons me le suivent De ses pas Ouais j'en ai après toi Ouais je suis anti-far Rouge et noir Mais relais des définitions Sur Wikipédia Je suis antifationniste Arrête de masturber L'esprit sois réaliste J'exige l'impossible Tu n'interdiras aucun. Et ma voix sera toujours plus forte que la tienne. La mienne n'y a pas à chier, elle rassemble quant à la tienne. Mec, c'est au porc qu'elle ressemble. Alors avale ce kebab tout bab. Voilà, taxe moins d'anti-plante avec tes arguments à deux balles. Ignorant de l'histoire, propos contradictoires, populistes ambigu qui flippe de mon passage le soir. Petit bourgeois au complexe multiple. Good night, white pride, ta raison, je suis susceptible. Les identitaires veulent nous voir tout cachot. Veulent nous faire taire et régner en fachos déserteur de ton arme et de gland De ton troupeau de branleur du commissaire au lieutenant Agent de police trop rasé ou paramilitaire A qui je ne manquerai pas d'ouvrir l'arcade sourcilière Saluez-vous du droit comme vous savez le faire Moi c'est du point que j'ai appris à battre la croix de fer Sale regarde je te parle à découvert Viens en face et paf, c'est ton pif que j'ai ouvert Oh Viens en face, c'est pas, c'est ton pic que j'ai ouvert Avec des sous-chefs en tête souche comme Fabrice Robert Regardez des gars, la consanguinité de leurs frères Arrêtez de la jouer anti-système Vous avez l'UMP un soutien, la crème de la crème Mes fils de maire, des élus aux conseils régionaux En gros, Didier, des bourgeois qui veulent être marginaux Alors vos slogans, de francs islamophobes Garde-toi les pour toi et ta troupe de picophobes J'suis Calisto, MC, vomisseur de haine de la peine Ni Red Skin, ni Red Warrior, mais Red Black quand même J'te rédite Sans blague quand même, averti flic ah, ils ne crachent pas que tu les aimes Je brûle le drapeau national, l'oppresseur c'est l'État, aucune compassion pour ses suppôts du capital Nazis, crétin, consanguin, bienvenue chez les G.I. sacrée bande de pantins, je terrorise que ce que je vis, capitaliste, fasciste, à coupe de chez les riches Je n'apprécie les flics que quand ils font tomber les skins des cieux Et pas le paf tu tombes à comme Sébastien des cieux Et paf le faf, tu tombes à pic comme Sébastien cieux. Et paf le fap tu tombes à pic comme Sébastien cieux. Galisto, pour Valence. 26 000 ma gueule. Antifasciste fasciste Anti-capitaliste. Anti-sexiste. anti Tout simplement. Λοιπόν, bon, έχουμε την ενημέρωση, είναι ελεύθεροι οι τέσσερις σύντροφις σύντροφιστες που συνενλήψαν κατά την εκείνωση της, ε, της κατάλληλης του Vancouver πατμαν χθε. Η δίκη τους αναβλήθηκε για την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου. Ανακοινώσει από τη συνέλευση της Vancouver, apartment και για το πλαίσιο που υπάρχει, αυτό που μου λέμε το μεγάλο φιλέτο, α πούμε, ο αφορά το οικονομικό σαν φωτοϊκόπεδο κτιρίου που στεγαζόταν η κατάληψη Vancouver. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο τη συνέλευση Vancouver για την εκένωση. Με πολλέ λεπτομέρειε. η το background της επιχείρηση. Φράγκα που παίζονται. κρόλο του Πρίδανι. Κοντήλια. Βέσπα. Ε, υπάρχουν πολλέ λεπτομέρειε. Είναι πολύ μεγάλο. μακροσκελές κείμενο είτε στην ιστοσελίδα της ε, κατάληψης Vancouver Parkman είτε στο Indy Media, είτε στην Παλωθιά είτε όπου αλλού υπάρχει δημοσιευμένο <Συσχελίου> Βέβαια, στο ημέρα που πέρασε δεν ήταν μόνο ε, αυτό δεν υπήρχε μόνο αυτό σαν γεγονό που κυριάξησε σε όλα τα υπόλοιπα πάνω σε όλα τα υπόλοιπα Υπήρχαν παρεμβάσεις για τη Χιλή, στο εξογημένο κόσμο της Χιλής, αλλά υπήρχαν και παρεμβάσεις στον αγωνιζόμενο κόσμο των Κούρδων και Κούρδισσών ενάντια στο τουρκικό φασιστικό μηχανισμό, και τους φασίστες του Αισι συμμάχους, την εθνοκάθαρση και τη σφαγή των ανθρώπων που συμβαίνει στη βορειατολική στηρία με την εισβολή τους. Σε βόλιο, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με αρχικές ομάδες, Σύντροφο συντροφιστών, παρενέβησαν δίνοντας την αλληλεγγύη στον κουρδικό αγώνα. Με βοηθάν στην απορία μου δηλαδή αφορά, όσον αφορά το σύνθημα πάνω στην κολικατικία του Σαντιάγο της χιλή. <συλίου> <Τα> απο... <συλίου> Δεκεκριμένα το μήνυμα που μου στείλει, λέει ότι είναι από ειδικό προτζέκτορα που χρησιμοποιείται για μεγάλες επιφάνειες, κτίρια κτλ. Ήταν λογικό Δεν μπορεί να έχει γραφτεί αυτό το σύστημα Καταρχήν φαίνεται πως είναι ηλεκτρονική αποτύπωση πάνω στον τοίχο Και όχι πογιά Δεν είναι γράφη δηλαδή Φανώς αν δεν το γνωρίζεις Δεν μπορείς να ξέρεις ότι είναι από τέτοιο προζέκτορα Ακόμα και να το σύγχρονο τεχνολογικό. Στη σύγχρονη τεχνολογική συγκυρία που ζούμε παιδί μου δεν μπορούσα να πιστέψω ότι υπάρχει τέτοις μορτζέκτος με εργά λόγια. Το σκεφτώ. Ευχαριστούμε και το μήνυμα. Αν αναρωτιέστε τι ακούγεται τώρα και σας φαίνεται τόσο γνωστό είναι η αγαπημένη Leftfield Αφροράι -Right, του 1995 ε, είμαι η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα, Αυτό το παρούμενο εμβόλυμο κλίμα που έφερα έτσι με το σχολιασμό και το τραγούδι των left field που ακούμε. Είδηση ε, της δολοφονίας του δίχρονου κοριτσιού σήμερα στοιχείο Ένα συμβάν οποίο συνέβη κατά την άφηξη πουλμαν ε, από χώρο που είχε ρωτηθεί, οριοθετηθεί από το κράτο για να μην ε, μετανάστες μετανάστες πρόσφυγες Όπου κατά την ε, αποβίβαση των ανθρώπων. Λουτάκι, ε, τελείωσε συνέβη. Αυτό συνέβη στοιχείο, όπω όπως είπαμε, το μεσημέρι, ε, όπου είχανε μεταφερθεί μια οικογένεια από το Ιράκ, η μαμά, το κοριτσάκι τα δύο του αδερφάκια, σε μονάδες και δωματίων, ε, όπου διαμένα στη περιοχή της αγίας ερμιώνης νότια της πόλης της χειού. Uh, το παιδάκι έπαιζε ε, Και τέλος πάντων ε, κάποια στιγμή κρύφτηκε πίσω από τις δρόδε του Βαν Και δεν το είδε ο οδηγός ε, Και το παιδάκι έχασε τη ζωή του Δεν θέλω να πω σε ροπημερίες είναι για μένα, καλά το έχω εκφράσει πάρα πολύ έντονα, ε, ότι το συμβάν αυτό δεν είναι ατύχημα. Δεν είναι ατύχημα. Για μένα είναι δολοφονία και σε αυτή τη δολοφονία δολοφωνία είναι ένοχοι όλες και όλοι όσες έχουν αφήσει χώρο σε φασίστες σε κάθε πόλη της Ελλάδας να ασκούν τέτοια πίεση Στου ανθρώπους, τους εξαθλειωμένους που έχουν γλιτώσει τα πάντα και έχουν φτάσει εδώ ασκούν τέτοια πίεση με τις κατοσυγκεντρώσεις τους τέτοια, α, ε, τέτοιο φόβο και τέτοιο πους προς απομόνωση πούμε, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν είσαι ταλαιπωρμένος άνθρωπος έχεις εγκλητώσει βοβανισμούς, έχεις εγκλητώσει ε, τη ζωή των σου, από τα κύματα του Αιγαίου, τα δολοφονικά. Έχεις εγκλητώσει από τις πρόχειρες ε, βάρκες που βάζουν μέσα τους ανθρώπους για να οικονομήσουν τον φράκα τους όσο οι διακινητές. Έχεις γλιτώσει ακόμα και από σφαίρες ίσως, ε, το λιμενό μπατζον, ε, ή οτιδήποτε άλλες δολοφονικές στρατηγικές αποτροπής στο να έρθουνε οι άνθρωποι στην Ελλάδα έχεις δώσει βεβαιότητα του ουραντισμούς στη χώρα σου όταν έχεις υποστεί τόσα πράγματα και έρχεσαι εδώ και σε περσάρουν οι φασίστες και τα ρατσιστόμουτρα τόσο, τόσο έντονα νιώθεις ακόμα και ανασφάλεια, ακόμα την, τον ίδιο φόβο που ένιωθε στο χώρο, από, στο, στο, από το μέσο που προήθες είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί κάτι είναι πολύ ψυχολογικό να συμβεί κάτι. Κάτι το οποίο σε άλλες συνθήκε δεν θα συνέβαινε. Για μένα δεν είναι ατύχημα. Για μένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι οδηγός μικεού. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Για μένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν κινείσαι σε ένα χώρο που ξέρεις ότι μέσα σε αυτό το χώρο υπάρχουν και κινούνται άνθρωποι όχι μόνο εξαθλιωμένοι αλλά και καταδραγμένοι ε, ε, και ε, ε, πώς να το πω δεν μου έχετε λέξει κρίμα που δεν μου έχετε λέξει γιατί είναι πάρα πολύ νέατη αυτή η λέξη που θέλω να πω ε, και άνθρωποι οι οποίοι καταδιώκονται αυτή τη στιγμή διωγμένοι από ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας την οποία έχουν απευθυνθεί για να ζήσουν όταν κινείς λοιπόν ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους έχει υποχρέωση γάμο τον αντιχριστών σου να δεις ακόμα και κάτω από τις ρόδες, αν και κάτω από την πετρούλα που μπορεί να χωράει μόνο ένα βιβλίο, αν υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξεις πριν ξεκινήσεις να κάνεις τίποτα. Δεν μπαίνει μάλακα δεν μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και κάνεις απλά όπισθεν όταν ξέρει ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν το το άλλο που προσπαθούν την Τα πέντε λεπτά ελεύθερου χρόνου που βρίσκουν να μυρίσουν λίγο οξυγόνο χωρίς φόβο να, να τρέξουν λίγο από εδώ και από εκεί, χωρίς να ακούνε τις φωνές των φασιστών και των ρατιστών, όταν ξέρεις ότι οι, είσαι σε ένα τέτοιο περιβάλλον με πιεσμένους ανθρώπους που λαχταράνε τα παιδιά τους λίγο ελευθερία δεν μπαίνεις μέσα στο βρωμόχημά σου βρε μαλακά και απλά κάνεις όπιστε. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, για μένα είναι δολοφόνος ο τύπος, ρε φίλε, α πούμε. Είναι δολοφόνος. Και χαίστηκα, αν νιώθει τύψη ή όχι, είναι δολοφόνος ο τύπος. Και είναι έτσι γιατί δεν τον νοιάζει. Τον και εκεί στις ΜΚΕΟ, δεν τους νοιάζει. Γιατί οι ζωές αυτών των ανθρώπων δεν δημιουργούν ερέθισμα προσοχής. Να προσέξω, μην κάνω έτσι. Δεν του νοιάζει, ξεκάθαρα, δεν του νοιάζ το άλλο το οποίο είναι το φρικτό είναι ότι σπέβουν όλα αν, ανεξαρτήτως έτσι ανεξαρτήτως όλα τα μουμού είτε ηλεκτρονικά είτε έντυπα είτε τι στο διάλο είναι έτσι να προσθέσουν στον τίτλο της υποτιθέμενης τη είδησης ότι διέφυγε της, προσοχή, της προσοχής της μαμάς το παιδάκι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, όντως αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, ξεχνάς βρε καραγκιόζι, και καρα... να μην μπορώ τώρα να το άλλο, ότι αυτή η γονείς, η μητέρα ειδικότερα, είναι που έσωσε το παιδί ρε φίλε. Είναι το... αυτή που έσωσε το παιδί και το διατήρησε ζωντανό, μέσα από τόσες συνθήκες πολέμου, τα κύματα... Το σκατοσύχαμα που τον περιμένει, τους περιμένει, του γονεί του, έξω από το κέντρο κράτηση, τώρα είναι νοικιαζόμενα, και okay, κέντρο κράτηση, στην προηγούμενη φάση, α πούμε, ε, στρατόπεδο συγκέντρωση λοιπά Ο φασιστάς η σκατόψυχη ρατσίστρια, ας πούμε, και το έχει κρατήσει ζωντανό και ανέπαφο από αυτά, έτσι. Και εσύ, όλα αυτά, επειδή θέλει να πουλήσει βερμαλά ελληνική α πούμε, ουδετερότητα, δηλαδή ότι, okay, είχε και μια ευθύνη, okay, ήταν ατύχημα, επειδή έφερε βραηλήθεια, να πουλήσει, α πούμε, ξέρω εγώ, την ανεξάρτηση, την αντικειμενικοποίηση, α πούμε, τη είδηση κτλ., βάζει πρώτη μουρή ότι διέφυγε τη προσοχή πια τη γυναίκα και του μπαμπά, τη μαμά όμω, κυρίω, που κράτησε μέσα από τόσο δύσκολε συνθήκε αυτό το παιδί ζωντανό. Και ήρθε το άλλο το, το καθήκι που δεν υπολόγισε τίποτα και απλά πάτησε το πετάλι για να κάνει όπιστε. Δεν έχετε καμία τσίπα. Καμία πίτσιπα Δεν έχετε καμία τσίπα. Είναι απλό. Αυτό ήταν το άλλο γεγονό το οποίο ήθελα να αναφέρω. Το οποίο μένα από την ώρα που το έχω ακούσει, επειδή είμαι μπαμπάς, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Μπαμπάδες και μαμάδες δεν είναι αυτοί που είναι έξω από τα κέντρα κράτη, ε, κράτηση στα κλειστά στην υπηρετική χώρα όπω τα ονομάζουν την περιβόη της Κατωελλάδα ε, που διαμαρτύρονται να μην ε, να εμφανιστούν θα του χαλάσουν τη μόστρα του τουρισμού που δεν έχουν ούτε τουρισμού ούτε στις κατασταμούτερα τους έχουν τέλο πάντων, μπαμπάδες δεν είναι και μαμάδες, δεν έχεις λοιπόν τη σημασία επειδή με. μπαμπάς Αλλά απλά είναι λίγο περισσότερο αυτό βεβαίω. Αυτό, αυτό. Ε, με αυτά και με αυτά φτάσαμε, φτάσαμε κοντά στο τέλος της αποψηνής εκπομπής. Ήτανε μια εκπομπή που είχε ως θεματική την ε, χιλιανή εξέργεση της αιτίε, το background ε, τέλος πάντων ε, τους λόγους που Υπάρχουνε που φέραν τον κόσμο να είναι στους δρόμους της ισχυρής και να διαμαρτυρείται και να αγωνίζεται νανάτια στο φασιστικό καθεστώς μετά από περίπου 20, 19 χρόνια, 29 χρόνια, 29 χρόνια, 29 χρόνια, 19, 29 χρόνια από το τέλος της απολογίας που φένε ποτέ δελείο σε ποτέ του πινοσέτ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου απόψε και εγώ ελπίζω να σας έκανα μια καλή παρέα σε σας Να ευχαριστήσω τη συντρόφισα για την επιμέλεια και τη μετάφραση του κειμένου που στηρίχεται πάνω σε αυτό η θεματική βραδιά της εκπομπή «Κουβέντες στη Γιάφκα». Να σας με αυτό το τραγουδάκι Αρεσίτροφη που είναι ένα μελοποιημένο ποίημα τη Κατερίνα <Καισίλια> Να ευχηθώ η αυρίανή μέρα να είναι καλύτερη. Από τη χθεσινή, η εβδομάδα που ξεκινάει να είναι καλύτερα από την προηγούμενη, να είσαστε καλά, να ξυπνήσετε το πρωί και να βρείτε του ανθρώπου, τον άνθρωπο που κουστάρετε να έχετε μπροστά σα όταν ανοίξετε τα μάτια σα και για όσε και όσου συνεχίσουν τη βραδιά και ξενυχθήσουν να την περάσετε όσο πιο όμορφα ή ακριβώ όπω θέλετε. Μπορεί να μην θέλετε να την περάσετε όμορφα. Μπορεί να την θέλετε να περάσετε σκοτεινά, ε, ή με οποιοδήποτε τρόπο. Να την περάσετε ακριβώ όπω τη θέλετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι εκτός απρόπτου αύριο στι 10 ακολουθεί η εκπομπή ηχογραφημένη μόλις κλείσουμε αυτή την εκπομπή τώρα ότι μόλις τελειώσει η εκπομπή ακολουθεί ηχογραφημένη να ακούσετε όσες και όσοι δεν την ακούσετε πριν θα τα πούμε και πάλι καλή σας νύχτα